Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι, Γαλώς ήρθατε στην εκπομπή ΑΕ. Μουσική Εδώ στον Art.fm 90,6 ζωντανά Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Μουσική και φυσικά και μέσω της ιστοσελίδας εκπομπήα.gr μπορείτε να μας ακούτε. Ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ε, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκπομπή ΑΕ, παπάκι, gmail.com. Επίσης μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού 9407000. Να βάλει μια φορά τον αριθμό. 9407.000 είναι το τηλέφωνο του σταθμού που μπορείτε να παίρνετε για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να πάω κατευθείαν στα ερωτήματά σας. Δημήτρη, γιατί πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο. Έχουμε πολλά email. Κάποια συγκλίνουν σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα και ένα από αυτά που είδα εγώ κατά πολύ, είναι, το θέμα της, ε, είναι για τις ΕΟΣ η, η, η κίνηση που γίνεται τη Δευτέρα, η διαμαρτυρία που έχει οργανώσει το Νέο Παλαϊκό Μέτωπο για τη Δευτέρα. Ε, πολλοί φίλοι και φίλες ρωτούν και θέλουν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, και μάλιστα και μία από αυτά είναι αν θα υπάρχουν και άλλες κινήσεις, αν το ΕΠΑΜ συνεργάζεται ναι. με άλλες κινήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Για δώσ' λίγο ναι. την εικόνα. Ναι, καταρχήν την πρωτοβουλία την έχει πάρει τον ΝΕΟ Παλαϊκό Μέτωπο. Θεωρεί ότι το ζήτημα των νεό, των ειδικών οικονομικών ζωνών δηλαδή, είναι ένα, ένα από τα βασικά μέτωπα πάλι σε αυτή τη στιγμή του ελληνικού λαού έναντι στην Νέα εκατοχή. Είναι ένα γενικευμένο ξεπούλημα τη χώρα χειρή του είδου με όρου ε, παλιά απικιοκρατία, ούτε καν σύγχρονη απικιοκρατία. Ε, και με δεδομένο ότι, ότι το, το νέο Παλαϊκό Μέτωπο είναι το μόνο που το σηκώνει το ζήτημα στο βαθμό αυτό στην κινητοποίηση αυτή καλούμε όλο το, όλους τους Έλληνε, όλο τον κόσμο να κατεβεί κάτω mm -hmm. να διαδηλώσει, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο απλά θα ενημερώσουμε τους κυρίους κυρίους και κυρίες που θα παρευρεθούν στην κλειστή συνεδρίαση στην Τράπεζα της Ελλάδα ότι ο ελληνικός λαός δεν θα παραδώσει τη χώρα του ή τουλάχιστον δεν θα την έτσι εύκολα. Λοιπόν, Φυσικά και έχουμε ζητήσει Όλα τα κινήματα να, συμπαρα... να... να βρεθούν μαζί μας Έχουμε ζητήσει από τα συνδικάτα Να σηκώσουν το θέμα και να το κάνουν Πρώτο ζήτημα Βεβαίως δεν περιμένουμε τίποτα Τον κύριο Παναγόπουλο και τη συντεχνία του Ωστόσο εμείς κάνουμε το καθήκο Δηλαδή ζητήσαμε πολλά Είπαμε σε όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα Αλλά ξέρετε τι γίνεται Ο κακός καπιταλισμός εμποδίζει το κουκουέ Να αντιληφθεί τι συμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο να συμμετάσχει στη δική μας εκδήλωση, στη διαδήλωση δηλαδή αν δεν mm -hmm. είναι δική μας, στην εκδήλωση του ελληνικού λαού γιατί συμμετέχει μέσα θα είναι μέσα στην Κάτια, Σύνοδο. Για όσου δεν το γνωρίζουν και το. Θα το Εμείς πούμε παραπάνω το... λεπτομέρεια. Ναι, όχι, θέλω να το πω, το γιατί, πω γιατί, γίνεται, γιατί γίνεται τη Δευτέρα. Ναι, στι 4 η ώρα γίνεται η κινητοποίηση. Είναι στι 4 η ώρα γιατί στις 5 η ώρα ξεκινάει mm -hmm. η λεγόμενη ημερίδα ναι. προβολή των ΕΟΣ τη Ειδική Οικονομική Ζώνη ω λύση ανάπτυξη για τη θράκη για το πιο κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι τη Ευρώπη όπω το ονομάζουν. Στοχευμένα δηλαδή. Στοχευμένα. Και Κάλλιστα με βάση οικονομικό μοντέλο που, ε, που μιμείται την Κορέα και την Πολωνία. Όποιος ξέρει ή μπορεί να ψάξει στοιχεία για να μην τα παραλαμβάνουμε εδώ, ναι, ναι. μπορεί κάλλιστα να ανατριχιάσει τώρα. σπίτι του βλέποντας το διαδίκτυο τι είναι αυτά τα μοντέλα και πως λειτουργούν. Ε, θα μιλήσουμε και αναλυτικά και εκεί βεβαίως, εκεί η διαδηλωσία, γι' αυτό γίνεται. Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερωθεί ο κόσμο. Θα υπάρξει, κόσμος. οπότε είναι περισσότερο μια συγκέντρωση ενημέρωση. Στη συγκεκριμένη βεβαίω εκδήλωση δεν επιτρέπεται ούτε να παρευρεθούμε ούτε αντίρρηση. Πρέπει να πληρώσει για να μπει. Ε, και μάλιστα ένα πολύ σεβαστο το ποσό, για να μπει εκεί. Στην τράπεζα τη Ελλάδα. Στην τράπεζα δηλαδή, της Ελλάδο. Mm -hmm. Πρέπει για να μπει εκεί ε, θα πρέπει να είσαι ε, επενδυτή ή λαμό γιόλκης. και το λέω με τα γνώσεω. Mm. Δεν αφορά επενδυτέ σοβαρού, έστω ξένου. Αφορά τύπου σκεάς, σκεού χαρακτήρα, σκιώδου χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν ποιοι είναι αυτοί ναι, που Ναι, του ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έχει βγει και η ανακοίνωση, ναι. ε, κάποιε περίεργε εταιρείε κτλ. που περιλαμβάνονται ειδικοί οικονομικοί σύμβουλοι και τα αρέστα, που συνήθω κινούνται στην επιφάνεια για να εκπροσωπήσουν πολύ σκοτεινά συμφέροντα, τον κατημά. Όπω εγώ το ονομάζω, τους παγκόσμια αγορά. Τα, τους, τους, τα πιο αρπακτικά. Mm -hmm. Το ερώτημα είναι βεβαίω ότι βεβαίω εκεί ε, θα μιλήσει και θα εισηγηθεί το θέμα ο μέγα αυτό στη Λοβάτη τη σύγχρονη πολιτική, ο, ε, ο, ο Υπουργό Γενικού Ξεπουλήματο, κ. Ε, Χεύμαν. Είναι ο αρμόδιο υπουργό. Ναι, ο αρμόδιο και ο υπουργό για να πουλήσει στη χώρα, ναι. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, και φυσικά ποιο άλλο. Ο κ. Γιάννη Δραγασάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της Βουλής τα... και επικεφαλής Ονομικά του Οικονομικού τελείου, ε, ε, ε, Επιτελείου του κύρου Τσίπρα ο οποίος θα εισηγηθεί το θέμα οι προποθέσει και όροι παραγωγικής ανασυγκότησης της χώρας σε πιο ακροατήριο στο πιο σκοτεινό επενδυτικό ακροατήριο που μπορεί να σκεφτεί ποτέ ανθρώπους νους ε, το, αυτός που το διοργανώνει είναι το χρηματοοικονομικό mm -hmm. φόρουμ mm -hmm. Θράκης το, το, αναφέρει, το, το οποίο το έστησε μια κυρία εκφραγκ πρώην υπάλληλος τη Deutsche Bank με επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή για να αξιοποιηθεί η γεωπολιτική προσέξτε γιατί το αναφέρει εμάς θα το έχω μπροστά μου το αναφέρει διαφέρον. η ανακοίνωση που... η ανακοίνωση Μάλιστα. λοιπόν α, ακούστε ευκαιρίες ανάπτυξης στην κρίση ειδικές οικονομικές ζώνες στη Θράκη το σημαντικότερο γεωπολιτικά κομμάτι της Ευρώπης Μάλιστα. Οι κύριοι αυτοί, mm -hmm. ελληνικά μπορεί να μην ξέρουν, αλλά η γεωπολιτική σημασία ενός χώρου Τι έχει νομίζω. να κάνει με την άσκηση κυριαρχίας mm -hmm. σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι θέλουν να αρπάξουν την κυριαρχία σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, και μετά βεβαίως να εξυπηρετήσουν τα συγκεκριμένα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Mm -hmm. ε, συν παραγωγή, ε, αυτού του θέατρου είναι ε, το ελληνοβρετανικό επιμελητήριο, εμπορικό mm -hmm. επιμελητήριο το οποίο είναι από τα γνωστά επιμελητήρια που yeah. οι απεικιοκράτε τοποθετούν σε χώρε. Βεβαίω δεν μα κάνει εντύπωση. Οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε είναι επινόηση των Βρετανών τραπεζιτών ήδη από τη δεκάτη του 70. Yeah. Και με όπλο τι ειδικέ οικονομικέ ζώνες σάρωσαν και ολιστικά τη Μαύρη Ήπειρο. Άλλωστε αυτή την ονόμασαν Μαύρη Ήπειρο. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, τη τσάκησαν και Ειδικά την, την υποσαχάρη Αφρική. Εκεί που μα κατατάσσουν και εμά. Ναι. Ε, ανάμεσά του λοιπόν σε αυτό το ακροατήριο, ναι. το πολύ επιλεγμένο και με, και με χρηματική καταβολή δηλαδή, Συμμετοχής δεν είναι απλά με πρόσκληση, είναι. Που με πρέπει πρόκληση. να καταβάλει. Ναι, Ένα μάλιστα. πολύ σεβαστό ποσό. Uh -huh. Λοιπόν, θα μιλήσει λοιπόν και ο κύριος Γιάννη Δραγασάκης με θέμα προϋποθέσεις και στόχοι τη παραγωγική ανασυγκρότησης Δηλαδή, δεν μα όλα τα άλλα σκιώδη. Ε, κυκλώματα τα οποία προωθούν αυτά τα πράγματα. Δεν μα στάνει ο Υπουργό Γενικού Ξεπουλήματο κ. Χατζηδάκης Έχουμε και το δραγασάκι να εντάσσει τι ειδικέ οικονομικέ ζώνε στην παραγωγική αγνωσικότητα τη Ελλάδα. Ερώτηση. Αυτό ο τύπο ξέρει που πάει. Και τέλο πάντων, γιατί νομοποιεί με την παρουσία του ω αντιμνημονιακό μια τέτοια χιδέα εκδήλωση ξεπουλήματο χώρα. Μήπω εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ λέω, ότι ο κύριο Δραγασάκη ξέρει που πάει και απλά πάει να πει το δικό του πρόγραμμα. Δεν θέλω Ωραία. να πω τη δική του πρόταση που δεν έχει να κάνει με τη ΣΕΟΣ. Ωραία. Και μπορεί να, να το αντικρούσει. Εγώ αυτό. ερώτηση. Ναι, και εγώ απαντάω με ερώτηση. Πρώτο, για να πετύχει τι. Ε, του για, για να ακούγεται η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ παντού, σε όλα τα χώρα αρχι... και, τα... αρχι... και το. Σκο... Του ανοιχτού κερδοσκόπου. Τι πάει να φτιάξει ε, τοπική οργάνωση κερδοσκόπων. Το τι ακριβώ πάει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ναι. εδώ δεν γίνεται τυχαίο το περισσότερο. Να προειδοποιήσει ίσως αυτό που τον έχει κατηγορήσει η κυβέρνηση, ότι προειδοποιεί του επενδυτέ μην έρχεται εδώ η γιατί θα... Η προειδοποίηση γίνεται δημόσια, ανοιχτά σε όλο το κόσμο. Ναι. Γιατί εργαλείο εφαρμογής της προειδοποίηση, είναι ο λαό. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Είναι ο λαό. Ναι. Λοιπόν, προειδοποίηση είναι αυτό που απευθύνουμε εμεί Ό,τι φόρουμ και να έχετε, ό,τι λεφτά και να ρίξετε, mm -hmm. θα αντιχάσετε την επένδυση. Γιατί ο λαός δεν μπορεί να σα επιτρέψει. Αυτή είναι η προοδοποίηση που απευθύνουμε εμείς. Mm -hmm. και, το, και φαντάζομαι και ο ίδιος ο λαός. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκεί πέρα έξω. Mm -hmm. Γιατί τέλος πάντων αυτός ο, τόπος, αυτός ο τόπος μπορεί να μασάει τις μειώσεις, στη, στην, ε, ε, πως το λένε στα ισοδήματικες αλλά ακόμη και η φωτιά τη εθνική ανεξαρτησία και απελευθέρωση που έχει ο κάθε Έλληνα μέσα του, γιατί σηκώνει βαρύ φορτίο ιστορία. Η στατιωτική ε, τη Πορτογαλία μιλούσε για 900 χρόνια. Εμεί μπορούμε να έχουμε πολύ μικρότερο ω νεοελληνικό ναι. κράτο, αλλά είμαστε και θεματοφύλακε. Μα το έφερε η ιστορία, δηλαδή. Ε. Έτσι, δεν είναι ναι, εγώ, ναι, ότι είναι ναι, επιλογή ναι. δική μα. Είμαστε και θεματοφύλακε ενό πολιτισμού που τέλο πάντων εδράζεται στη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι με το ξεπούλημα. Πώ να το κάνουμε, αριστερό-δεξιό ξεπούλημα. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε. Μια ανίερη συμμαχία δεξιά και αριστερά στο mm -hmm. ξεπούλημα τη απεικιοκρατία. Ε, λοιπόν, κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει. Και εμεί καλούμε ειδικά του τίμιους αγωνιστέ που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι δηλαδή που πραγματικά έχουν δώσει την καρδιά του για την πάλη για αυτήν την ιστορία, να έρθουν μαζί μα. Να δείξουν στο Λεβέντι, εδώ, mm -hmm. τον τύπο, ότι δεν μπορεί να κάνει ότι γουστάρει επειδή είναι βουλευτή ή είναι αντιπρόεδρο. Και θα το πληρώσει ακριβά αυτή η ιστορία. Εννοώ πολιτικά. Θα το πληρώσει ακριβά. Λοιπόν, γι' αυτό εμεί περιμένουμε και του έχουμε καλέσει επίσημα τους mm. ανθρώπους του ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Θα είναι εκεί στη συγκέντρωση τη Δευτέρα. Έχουμε επίση καλέσει τα πρωτοβάθμια σωματεία, που με ναι. μεγάλη μα ευχαρίστηση ε, ευχαρίστη, είδαμε ότι ανταποκριθήκαν. Ναι. Και θα είναι εκεί. Έχουμε καλέσει ακόμη και κύκλου τη Εκκλησία, οι οποίοι έχουν αντιταχθεί σε αυτή την ιστορία mm. και δίνουν τη δική του μάχη, όπω ο Μητροπολίτη ε, στη Θράκη επάνω. Μα αυτό δεν είναι ένα θέμα που ξεπερνάει. Δεν έχει να κάνει με είναι εθνικό ζήτημα τώρα. Το να, το να μην θέλω να πουληθεί περιοχή της εθνικής μου επικράτειας είναι βασικό στοιχείο το αν θέλω να είμαι κυρίαρχο λαός ή όχι. Αν θέλω να είμαι λαός ή δούλος. Και αν κάποιος είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, εγώ θα το ξαναπώ, ε, έχει υποχρέωση σε αυτές τις στιγμές που ζει η χώρα, σε αυτή την περίοδο, να ενημερώνεται σφαιρικά. Δηλαδή, η υποχρέωση όλων μα είναι πλέον η ενημέρωση. Και στο κάτω-κάτω να δούμε Γιατί θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσει Στο κάτω-κάτω της κάτω γραφή. Εμεί τη ζήτησαμε. Αν γουστάρουν και ποθούν, ανοιχτή αντιπαράθεση. Ναι. Ελάτε να αναμετρηθούμε με επιχειρήματα. Ναι. Να δούμε τι λέτε, να δούμε, να δει ο κόσμο τι λέτε, mm -hmm. να, δει, να δει και ο κόσμο και να μετρήσει και τα δικά μα επιχειρήματα και να δείτε πού θα πάτε να κρυφτείτε. Με Εμείς... επιχειρήματα, δεν είναι θέμα. Αλλά αυτοί τι κάνουν. Θα το προσπαθήσουμε ω εκπομπή, Δημητρή. Εντάξει, σαφώ. Θα προσπαθήσουμε εκπέρα... να συμβεί αυτό. Ναι, επειδή όμω δεν πρόκειται να εμφανιστούν και το, το δράμα τη ιστορίας είναι. Πρόσεξε εδώ, εκτό από όλα τα άλλα, για να δει που έχουν βάλει μάτι. Mm -hmm. Προβολή αφιερωματικού βίντεο στη σαμοθρακη που εντύμασε το χρηματοοικονομικό φόρουμ τη Θράκη με τη βοήθεια του τρακιώτη κινηματογραφιστή Θεόφιλου Γεροντόπουλου. Mm -hmm. Λοιπόν σε ένα φυλάβιο που α, κυκλοφορεί και το έχει υπογράψει η κυρία α, η οποία συνδέεται με αυτό το, με όλη την ιστορία ναι, ναι. και που φαίνεται να έχει ινδρύσει το χρηματοοικονομικό Φόρουμ της Θράκη, ναι. λοιπόν παρουσιάστησα με Θράκη ως α, το, το μέγιστο επίτευγμα των νερών, του αέρα ναι, ναι. των υδρογωναθράκων που διαπιστωμένα από την εποχή του πρινου, έχει βόρεια του νησιού, ναι. έτσι και το οποίο δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να το, να το αξιοποιήσουμε, ναι, ναι. με τη συνθήκη τη βέρνη που έχουν υπογράψει από το, από το 75 και τηρούν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μέσα στην εθελοδουλία τους. Ως Ευαγγέλιο, ξέρεις. Ακριβώς. <χαι> λοιπόν, αυτό το πράγμα, και ξαφνικά θυμήθηκαν τις Αμοθράκοι. Λοιπόν, πάει το νησί, αν τους επιτρέψουμε, Εμεί θα προσπαθήσουμε, εγώ τουλάχιστον αυτό δεσμεύομαι, θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί να μην είναι ο κύριο Δραγκασάκη, μπορεί να είναι περιφερειάρχη, οι τοπικοί παράγοντε τη Τράκη, να δούμε λίγο τι θέσει του και αν γνωρίζουν τι ακριβώ. Καταρχήν, εγώ θα είμαι στην Τράκη για κάποια περιοδία σε καρά δύο εβδομάδε. Και θα το δούμε από κοντά. Το δεύτερο είναι, ξέρω ότι ο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη έχει πάρει θέση ενάντια προ τη μήν του. Ε, ο Μητροπολίτη έχει σηκώσει ε, το λάβαρο παγώνα <συλώ> ενάντια στην ειδική οικονομική ζώνη και μάλιστα με ε, εξαιρετικά λογική επιχειρηματολογία <συλώσεις> δεν είναι τίποτα ούτε, ούτε, ούτε παράγω θρησκοληψίας ούτε <συλώσεις> νικολατρίας <συλώσεις> <3, συλώσεις> με την ιδέα έννοια <συλώσεις> απλά λέει εγώ δεν θα επιτρέψω στο, στον τόπο που τέλος τον βρίσκομαι και που έχω ένα ε, ρόλο και μου το αναγνώριζει ο λαός <συλώσεις> να, να μετατραπεί σε να. να μετατρέψουν δηλαδή σε μια απικία η οποία πραγματικά όχι δεν έχει παρόν και δεν πρόκειται να έχει μέλλον. Διότι πώς θα το κάνουμε. Η ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, επενδυτές τη κακιάς συμφοράς για να επενδύσουν σε εξαιρετικά υψηλής όχλησης επενδύσεις, κοινωνικής, περιβαλλοντικής, ό,τι μπορεί να φανταστεί mm -hmm. ο καθένας. Το δεύτερο είναι... Μία ειδική περιοχή όπου έχει ειδικό διοικητικό καθεστώς, είναι κράτος εν κράτη και για να περάσει ακόμη σε αυτήν την περιοχή θα χρειάζεται ειδική άδεια από τον ιδιότητα επενδυτή. Το τρίτο είναι ότι οι νέες θέσεις εργασίες που παράγονται στον βαθμό που παράγονται, γιατί εκεί θα εξολοθεθεί πληθυσμό. δεν είναι απλό πράγμα. Λοιπόν, είναι κυρίως μετανάστες είτε από την ενδοχώρα είτε από... είτε εξωτερική, εξωτερική μετανάστηση. Από το εξωτερικό ναι. δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και τέταρτο, ότι αυτοί δεν δουλεύουν με όρους εργασιακών προϋποθέσεων Σωστά. που προβλέπει που, όπως ο κάθε εργαζόμενος, αλλά με εργολάβους εργασίας. ενικιάζονται Και επειδή κάποιοι παίζουν με το συνέστημα του κόσμου, λοιπόν, να πω το εξής... Κυρίω τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίο γυρίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ειδικέ οικονομικέ ζώνε, αλλά οι εργασιακέ σχέσει στι ειδικέ οικονομικέ ζώνες. Λοιπόν, εγώ θα το θυμίσω ότι τα μνημόνια, αλλά και η υπονόμευση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα, έχει επιτρέψει την επινοικία εργαζομένων και mm -hmm. τι εργολαβίες εργαζομένων. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ειδική οικονομική ζώνη. Θα τα επιτρέψουν στην ειδική οικονομική ζώνη γιατί πολύ απλά επιτρέπεται σε ολόκληρη επικράτεια. Και το, το δυστύχημα δεν είναι ότι θα το επιτρέψουμε μόνο για το γηγεννή πληθυσμό. Ο ιδιώτης επενδυτής στην ειδική ζώνη δεν απασχολεί γηγενή πληθυσμό. Ναι. Κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι, ναι, το... Ο λόγος Αλλά... είναι απλό. Δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους ντόπιου. Λοιπόν, του αφήνει Οπότε... πραγματικά σε μια απόλυτη εξαθλίωση για να με φέρει mm. μετανάστε. Και δει λάθρο μετανάστε. Γιατί του απασχολεί έξι μήνες, ένα χρόνο βία. Και μετά του πετάχει, του διώχνει. Και αυτό το περιβάλλον εδώ υπάρχει, το έχουμε, το έχουμε πει. Οπότε, ε, έτσι υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα, τέσσερις ώρα το απόγευμα, είναι η συγκέντρωση όλων των ελεύθερων πολιτών. Ακριβώς. Λοιπόν, Δημοκρα... ανεξαρτήτων Δημοκράτης. κινημάτων όποιος και πού θεωρεί... πρόσκειται ιδεολογικά, Ακριβώς. δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του δημοκράτη-πατριώτη θα βρίσκεται εκεί. Για ενημέρωση. Το άγαλμα Κυρίως του κολοκοτρώνει. Έτσι, 4 ώρα, 5 ώρα ξεκινάει αυτό το κλειστό φόρουμ στην Τράπεζα τη Ελλάδο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όλου μας που θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Είναι στα πλαίσια, έτσι. ή και θα πούμε ότι είναι στα πλαίσια μια ε, κλιμακούμενη, ε, μάλλον πρωτοβουλειών κλιμάκωση κινητοποιήσεων, ε, ενημέρωση του κόσμου, αφύπνιση αλλά και δράση mm -hmm. που παίρνει τον Ιεοπαλαϊκό Μέτωπο και που θα κλιμακωθούν. Συστηματικά σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσει που εκεί πραγματικά θα τεθεί θέμα εξουσίας για τη χώρα. Mm -hmm. Ο στόχος μας είναι αυτό, να γλιτώσει πάση θυσία η χώρα από την δολοφονική έπαρση που έχουν ληστώσει οι, οι μωρίτες που την κυβερνούν και, και τι κατοχικέ δυνάμεις. Μάλιστα. Γιατί αυτό ζούμε σήμερα. Αυτό. Αυτό, Αυτό είναι το, το νομίζω το κύριο ζήτημα. Ωραία, λοιπόν, ε, θα πάρουμε μια ανάσα να πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγωδίολο των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό των Rolling Stones, γιατί μετά όταν θα επιστρέψουμε, νομίζω ότι έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα mm. συνέντευξη, έχεις φέρει ένα πολύ ωραίο βιβλίο εδώ, για τον κύριο που μας έφυξε το ευρώ. Θα πούμε πολλά πράγματα. Α ακούσουμε λίγο, Μπομπντήλα. Λοιπόν, υπό τους ήχους του Bob Dylan, Like a Rolling Stone, είπαμε να θεωρείτε το καλύτερο τραγούδι όλο των εποχών και ε, είσαστε συντονισμένοι πάντα στον Art.fm, σε στο 90,6 εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της ιστοσελίδας εκπομπήαε.gr, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκπομπήαε.γmail.com ή μπορείτε απλά να παίρνετε τηλέφωνο στο 210 94 0 για τα σχολιά σα, τι ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Επιστροφή λοιπόν εδώ και όπως ε, είπαμε πριν από λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, κάποια πολύ έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία για τον άνθρωπο που έκτισε το, το ευρώ, που είχε την ιδέα του ευρώ. Αλλά πριν από αυτό, Δημήτρη, ε, θέλω να απαντήσουμε σε κάτι, σε ένα email που έχει έρθει και μας έχει στείλει εδώ ένας φίλος την αποσπάσματα μιας συνέντευξης του κυρίου Μανώλη Λαμπράκη όπου υποτίθεται, υποτίθεται όχι, αυτός λέει ότι οι ομογενείς έχουν συγκεντρώσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποπληρώσουν το χρέος της Ελλάδας. Είναι λέει δύο λογαριασμοί σε καναδικές τράπεζες όπου είναι με τη μορφή ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου και η εξαγορά του χρέου προποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του δανειστέτο, δηλαδή τη ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριο Λαμπράκης λέει: Θα εξαγοράσουμε το χρέο ώστε να ζητήσουμε κάποιε πολιτικέ αλλαγέ με σκοπό την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτου. Δηλαδή, υπάρχουν τα λεφτά. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, <στοί> καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξή: Τα 600 δισεκατομμύρια είναι τρει φορέ το ΑΕΠ τη Ελλάδα. Mm -hmm. μπορεί, μπορεί να φανταστεί κάποιο ποιο είναι αυτό που διαχειρίζεται δηλαδή αυτός που διαχειριζόταν έναν τύο ποσόγωνα ας πούμε θα ήταν παράδειγμα ο κύριος Σόρος. Ο κύριος Σόρος έχει περίπου ένα επενδυτικό φαντ αξίας 800 δισεκατομμύριο mm -hmm. δολάριο mm -hmm. ή ο κύριος Μπάφετ Ναι Λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι αυτοί οι κύριοι που λένε ότι έχουν τα 600 δισεκατομμύρια mm -hmm. Δεύτερο από όσο γνωρίζω δεν έχει γίνει καμία Uh, διαδικασία στην ομογένεια ώστε να μαζευτούν τα λεφτά αυτά τα λεφτά αυτά λέει ότι τα έχει κάποιος κύριος mm. δεν mm. έχει νόημα να πούμε το όνομα του λοιπόν αυτός ο κύριος uh, λέει ότι τα έχει σε μορφή αμερικανικών ομολόγων άρα δεν τα έχει καταθέσει σε κανέδικες τράπεζες γιατί δεν γίνεται κατάθεση ομολόγου σε τράπεζα mm, μπορεί αλλά... να φυλάσσεται. Ah, σε τράπεζα σε χειρίδα για το δήμο άρα δεν μπορεί να ξέρει κανεί τι ακριβώς έχει κανείς. Ναι. Λοιπόν, και επιπλέον, εάν είχε κάποιος 600 δισεκατομμύρια αμερικανικά ομολόγα και δήλωνε δημοσίως τη διάθεσή του να, διαπράγματε, να χρησιμοποιήσει το χαρτί αυτό για να διαπραγματευτεί με κυβέρνηση, πολιτικές αλλαγές και ιστορίες αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Σας πληρογώ ότι ο, ο πρώτος που θα τη θα ήταν η αμερικανική φέλη και το FBI, το Αμερικανικό κράτο mm -hmm. όπω και όλα τα μεγάλα κράτη παρακολουθούν με, μεγάλη, με πολύ μεγάλη προσοχή το πώ κινούνται τα ομόλογα του και ποιο τα χρησιμοποιεί τα ομόλογα του. Ένα mm -hmm. ε, τέτοιο ποσό 600 δισεκατομμυρίων δεν είναι απαρατήρητο ποσό. Καλή είναι τεράστιο ποσό. Εγώ γι' αυτό το, το είπα. όταν απαρατή, διάβασε 600 δι. Έλεω εντάξει. <laughs> λοιπόν προσωπικά οι άνθρωποι αυτοί από όσο γνωρίζω δεν είναι παραπάνω από 3 ή 4. Ε, δεν έχουν την επιφάνεια για 600 δις ούτε, πλησια, όχι, ούτε πλησιάζουν το ένα δις ούτε 600 ναι. ούτε το 1 δις. Ναι. λοιπόν δεύτερον αυτά που λένε είναι επίρικως αφαίρετα διότι το να εξαγοράσεις το χρέος τη Ελλάδα, παραδείγμα mm. από αυτή τη στιγμή επισήμως είναι στα 326 δις. ναι, θα πρέπει να πας να, να, να ε, πας σ σε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης mm -hmm. σύν την Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα mm -hmm. για να μπορέσεις να, να δεκτούν αυτοί να σου πουλήσουν ή να σου παραχωρήσουν ή να σου εκχωρήσουν οτιδήποτε ε, το 80% το δημόσιο χρέος τη χώρα που αυτή τη στιγμή κατάσταται στα χέρια τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια κίνηση γίνει όχι βέβαια, ε, μην γελάσουμε ποτρά. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει βεβαίω όχι. Γιατί όπω εγώ είμαι σκεπτικιστή, όταν παίρνω τέτοια πράγματα και λέω κάθε παιδιά, που πήγα 600 δισεκατομμύρια mm. τώρα Πού και έγινε όλο στο κρύο τα mm. α πούμε να δείξει ότι σοβαρολογείται, Ναι. Mm. γόταν εδώ, θα καλούσε όλα τα κανάλια, θα τα πλήρωνε τα κανάλια, δεν είναι πίσω. Θα Αγόραζε 8 κανάλια έτσι, για την πλάκα του. Έτσι, για, να, <laughs> για να έχουμε να λέμε. <laughs> ναι, ναι, ναι. Πόσο κάνει το Μέγκα, 4 δισεκατομμυρία, 5 πόσο ένα, πάτα ρε φίλε και φύγε. Και προχωράμε. Έτσι τα παίρνω εγώ, α πούμε, ναι. λέγω τα μέσα, κάνω μια προβολή και αλλάζω τα φώτα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Δηλαδή, ποιο έχει 600 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Λοιπόν, αγοράζει τον Αλαβούσο, τον Παρδινογιάννη, τον Μπόμπολα και του λοιπού. Αφού πλάκα, αγοράζει πέρα, το χρέο, παντά τη χώρα τώρα. Και, και παίρνει τα κανάλια λοιπόν και αρχίζει και βοβαρδίζει την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να κλείσει η φωνή με την κυβέρνηση. Mm -hmm. Με το που θα πάρει τα κανάλια, έπεσε η κυβέρνηση. Γιατί δεν, θα, δεν έχει κανέναν άλλο υποστηρίξη. Έχει γίνει και πρωθυπουργό τη χώρα. Έχει, έχει αγοράσει το χρέο. Α τα, χρέος, χάρη, τα μάκες μάκες <laughs> μάκες <laughs> μά... Έχει λοιπόν, σώσει τη χώρα <laughs> και του πολίτε. Θέλω να σοβαρά ορισμένα πράγματα τα οποία πραγματικά. Να σκεφτόμαστε λίγο, σοβα... mm. λίγο. Εδώ συμβαίνει ό,τι και με το καρκίνο. Όταν κάποιο είναι σε τερματική κατάσταση Κατάλαβα, ναι. Δέχεται Ας οποιονδήποτε βγή είναι... και το σκοπιό, και, το πι, και, τον, ναι. και τον άλλον με τις βούλες και οτιδήποτε. Και το νερό από την διά τάδε πηγή και... και όλα αυτά Ναι, λοιπόν, όλα είναι... Ε, γι' αυτό καλό είναι να προσέχουμε και να χρησιμοποιούμε τη λογική μας. Mm. Η λογική μα είναι ο ασφαλέστερος οδηγό. Πάντα. εντάξει το ξεκαθαρίσαμε, γιατί κυκλοφορούν πολλά τέτοια παιδιά και είπαμε ότι πρέπει να τα προσέχουμε, λέω γιατί κυκλοφορούν πολλά σκουπίδια. Επιπλέον να ξαναπαναλάβουμε, επειδή μου ξαναστελούν πάρα μιλήματα κτλ και, τα λοιπά και τα πάρα πολλά μιλήματα, ε, έλεος mm -hmm. με την ιστορία του, με τα εξώδικα. Το εξόδικο που κυκλοφορεί για τις τράπεζες στο διαδίκτυο είναι για τα σκουπίδια. Και η η του οικονομική και νομική που έχει μέσα είναι για τα σκουπίδια και Το αναλύξαμε. όπως και το εξόδικο αυτό καθαρτό mm -hmm. το μόνο που θα κάνει είναι να σας τοχοποιήσει στις τράπεζες. Προσθεούν δεν κανένα έχει αυτό. κανένα αποτέλεσμα έτσι λοιπόν το αντίθετο ε, αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό για να πάμε λίγο έτσι σε άλλα, ουσιώδη, πραγματικά. Ναι. Γιατί έχει φέρει ένα ωραίο βιβλίο εδώ. Ναι. Να το πούμε και στου αναγνώστε, αλλά βέβαια. Ναι, να ναι. ποιο είναι τελικά. και ο, ναι. αν κάποιο ναι, λοιπόν, θέλει να το αγοράσει. Το βιβλίο αυτό έχει ενδιαφέρον στι 12 Σεπτεμβρίου, mm -hmm. το οποίο δεν συζητήθηκε στην Ελλάδα. Ναι. Και δεν γίνεται να συζητιέται ιδιαίτερα ούτε στον τύπο στον ευρωπαϊκό. Ο κύριο mm. Μπαρόζο, η αυτού μεγαλειότητα. Ναι. Ε, έκανε το State of the Union δηλαδή μια ομιλία State of the Union μιμούμενος στον αυτοκράτορα των ΗΠΑ των Πλανητάρχη ναι, ναι. που έχει State of the Union με μια διαφορά. Το State of the Union του Προέδρου της Κομισιόν ναι, ναι, είναι Σεπτέμβριος 12 Σεπτέμβριος ναι, α, το... ενώ το άλλο είναι αμέσως μετά την ανάληψη των κωδικών του κατοικών που γίνεται Γενάρη-Φλεβάρη ανάλογα ε, την εποχή. Ε, λοιπόν ε, το ενδιαφέρον είναι ότι εκεί λοιπόν, αφού μας α, ανακοίνωσε mm -hmm. ότι πάμε ολοταχώς σε ομοσπονδία ναι, mm -hmm. και επιπλέον μας είπε ότι βεβαίως αυτή η ομοσπονδία θα είναι δημοκρατία, θα είναι δημοκρατική. Απάντησε δύο σχόλια. Mm -hmm. Τα εγώ το να κάνω σε Το πρώτο είναι, σαντίστηκε με αυτά που του είπε ο Νάιτζελ Φάρατς στο Ευρωκοινοβούλιο και την mm -hmm. mm -hmm. που γίνεται mm -hmm. ναι, ναι. Και το απάντησε ω εξή. Αντί να το απαντήσει στα επιχειρήματα που έθεσε, που, έθεσε, που αφορούσε το ζήτημα τη λαϊκή κυριαρχία, εθνικής κυριαρχία των κρατών, που δεν μπορεί να καταπατιέται και όλα αυτά τα πράγματα, το απάντησε με το εξή σκοπτικό τρόπο. Του είπε ότι εγώ, όποτε έβαλε εκλογέ στην πατρίδα μου, εκλέχτηκα. Εσύ, όποτε έβαλε εκλογέ στη Βρετανία, απορρίφθηκε από το Βρετανικό λαό, γι' αυτό και σε στείλανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm. Λοιπόν, εγώ λέει εκλέχτηκα, εκλέχτηκε και πρωθυπουργό και βουλευτήκε πρωθυπουργό. Λοιπόν, βέβαια ξέχασε ο κύριος Μπαρόζο. Μπαρόζο να πει ότι έφυγε νύχτα mm -hmm. από την Πορτογαλία ενώ πρωθυπουργό, πρωθυπουργός άρον-άρον με συνωμοσία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας παράτησε τα καθήκοντά του για να γίνει πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και να μην δει το εσωτερικό της πορτογαλικής φυλακή, που ήταν ακριβώς οι δικαστές και οι εισαγγελείς της χώρας τους της χώρας του, ανέπνεαν βαριά στο σβέρκο του για αυτό την κοπάνισε. Mm -hmm. Για τα σκάνδαλα. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Πορτογαλία σήμερα. Ναι, και ναι, βεβαιώνει ο, ο... ο λαό. Και, και να το πούμε ξεκάθαρα, έτσι και ο λαό, ο πορτογαλικό λαό, και το εύχομαι mm -hmm. να κάνει μια νέα, νούμερο 2 επανάσταση των γαλιφάλων ναι. ε, στην Πορτογαλία και πραγματικά το εύχομαι και για την Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω δηλαδή, ότι μια τέτοια εξέλιξη στην Πορτογαλία θα φέρει. Θα ήταν πολύ ναι, σημαντικό δηλαδή, και δηλαδή, για τη χώρα εδώ. Ε, ένα από τα πρώτα διεθνή εντάλματα που θα εκδώσει η Νέα Εξουσία είναι για τον κύριο είναι για τον Παρόζο. Μπαρόζο. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο, ο απίστευτος. Λοιπόν, και λέει το εξή. και απαντά και σε ένα άλλο επιχείρημα. Λέει, βγαίνουν ελωσμένοι λέει και λέει ότι η δημοκρατία μπορεί να υπάρχει μόνο με εθνικά κοινοβουλία. Mm -hmm. Βεβαίω, αυτό που λέει τόσο η θεωρία της δημοκρατίας όσο και η πράξη της δημοκρατίας είναι ότι η δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνο με λαϊκή κυριαρχία. Εκεί που κυριαρχεί ο λαό ω mm -hmm. κοινωνικοπολιτικό υποκείμενο και η έκφραση του λαού είναι πάντα τα εθνικά κοινοβούλια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ε. Αλλά αυτό λέει είναι παροχημένο. Αυτό είναι η ιδεολογία του 20ου αιώνα. Διότι στον 21ο αιώνα έχουμε λέει, την παγκοσμιοποίηση των κεφαλαίων αγορών. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη δημοκρατία με τον ίδιο τρόπο. Πώ θα χειριστούμε τι παγκοσμιοποιημένε αγορέ ε, με τα εθνικά κοινοβούλια, Άρα τη δημοκρατία εδώ την α, υπαγορεύουν α, α, οι κεφαλαίε έτσι. Α. Η βάση τη δημοκρατία για του δημοκράτες, ήταν πάντα ο λαό και οι εκτελεστέ ναι. του λαού. Εδώ αλλάζει το συστατικό. Η, για τον κύριο το Μπαρδάνη, η βάση τη δημοκρατία είναι οι κεφαλαίοι Και το τι λένε οι κεφαλαίοι Αυτή την ομοσπονδία πάνε να φτιάξουν. Πάμε να κάνουμε τη δημοκρατία των κεφαλαίων Το ενδιαφέρον βεβαίω είναι ότι δυστυχώ από του Έλληνε ευρωβουλευτέ, στον βαθμό που το είδα, δεν υπήρξε καμία σοβαρή τοποθέτηση. Καμία mm -hmm. σοβαρή. Και όταν λέω σοβαρή τοποθέτηση, εννοώ περάσπιση του δημοκρατικού δικαιώματο του ελληνικού λαού να καθορίζει αυτό τι τύχε του. Αυτό λέω. Ναι. κανένας Κανένα Έλληνα Ευρωβουλευτή δεν έθεσε αυτό το θέμα. Κανένα. Ούτε από τη δεξιά. Συγγνώμη, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. από, από όλα τα κόμματα που υπάρχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι. Ε, λέει προ Θεού: Εμεί δεν παλεύουμε το έθνο. Έτσι. Αλλά λέει: Δεν μπορούμε, λέει, το έθνο παραμένει στα πλαίσια τη ομοσπονδία που οικοδομούμε. Το έθνο που παραμένει στην Ομοσπονδία που οικοδομούν είναι το έθνο που έχει και ο μετανάστε στη μνήμη του. Mm -hmm. Ο μετανάστε, από τη στιγμή που σηκώνει και φεύγει από τη χώρα του, πάβει να είναι μέρο του έθνου. Βέβαια. Εντάξει, το διατηρεί και στη έχει... μνήμη του, ναι, τους, τα ίδια ναι, ναι, και ναι, τα θύματα του. Ναι. Αλλά δεν είναι μέρο του έθνου, τη ζωντανή δύναμη, του κορμού του έθνου. Γιατί ο, το έθνο είναι η, ο λαό mm -hmm. στην ιστορική του συνέχεια. Και στου αγώνε που κάνει και τη διεκδίκηση mm -hmm. για τη δημοκρατία. Αυτό είναι το έθνο. Λοιπόν, ο μετανάστε διατηρεί τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα και όλα ναι, αυτά τα ναι, πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και δηλαδή, μία, έτσι, το έθνο στη φαντασίωσή του. ρομαντική διάθεση προ την πραγματικότητα. Ναι. Τέτοιο έθνο, τη φαντασίωση του έθνου διατηρούν στην Ομοσπονδία ο κ. Μπαρόζο. Mm -hmm. Μπορεί να είσαι χριστιανό ορθόδοξος, με μεγάλη βεβαίω θα σου κάνουμε και ένα τέμενο να προσέφιασαι, α πούμε, και δεν έχει τίποτα mm -hmm. και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν, δεν θα σου επιτρέψω. Να έχεις κυριαρχία ως λαός που, που θέλεις να, να, να πιστεύεις στον ένα ή στον άλλο Θεό. Αυτό δεν σου επιτρέπω. Δηλαδή μπορεί να είσαι έθνος αλλά δεν μπορείς να έχεις δημοκρατία και λαό. Π, πάντως ε, νομίζω ότι είναι θέμα προς προβληματισμό αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Πάρδοσου. Όχι αυτό νομίζω ότι ήταν εξ αρχής το όλο ζήτημα. Γι' αυτό και ναι, το υπέρχομαι. Σε αυτό γι' αυτό που... νομίζω... Για να δούμε πώς ξεκίνησε... Ναι, καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο πολλοί κόσμος. Ναι. Έτσι. Ότι το, το, το ευρώ δεν είναι επινόηση ευρωπαϊκή. Τι εννοεί. δεν είναι επινόηση ευρωπαϊκή. Οι ευρωπαίοι ευρωπαϊκή. τραπεζίτες, να. λοιπόν, το πήραν από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκιας. Εκεί επινοήθηκε. Από τον καθηγητή ε, Μάντελ. Ο πήρε πήγε νόμπελ για αυτή την ιδέα το... που επινάζει. Ναι. Για το ευρώ. Ο κύριος αυτός ναι. ήταν... Δηλαδή αυτός ο κύριος κάθισε και σκέφτηκε τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, Όχι ότι του, πρέπει το, να του, το, το δώσαν... δώσαν... Του το έδωσε εντολή η Fed η Αμερικανική Τράπεζα. Η Αμερικανική Τράπεζα του έδωσε εντολή να, να, σχεδιάσει... Δι... να σχεδιάσει... Ένα, ένα αντίβαρο ναι. στο δολάριο, έτσι ώστε το δολάριο ναι. να μπορεί να συνεχίσει την υποτιμητική του τακτική, δηλαδή το, οι χαμηλές Τι πτήσεις, χα, ναι. χαμηλές πτήσεις ναι. χωρίς να κινδυνεύει με καταστροφή, δηλαδή με αγραίες υποτιμήσεις, κρατώντας τεχνητά ένα αντίβαρο, ένα νόμισμα ε, περίπου ισότιμη αξίας με το ευρώ, αξίας όσο προς τα αποθεματικά και την λειτουργία ναι. στην οικονομία, όχι ναι, όπω ναι, την ναι, αξία ναι. του, την συναλλαγματική, το οποίο θα είναι τόσο, τόσο Τέτοια αξία, ώστε να μπορεί να κρατηθεί σαν αντίβαρο στο δολάριο. Αυτό ήταν η ιδέα του. Αυτό τώρα. δεν απαντάει από μόνο του αυτό που λένε ότι όντω η Αμερική δεν θέλει με τίποτα το ευρώ να διασπαστεί και να υπάρχει. Ακριβώ το την... ανάποδο. Κανα... Οι Αμερικάνοι το επινόησαν. Ναι, άρα θέλουν να υπάρχει. Θέλουν, βεβαίω. Αυτό να υπάρχει ναι. Θέλουν απολύτω να υπάρχει. Ακριβώς. Και όλοι του οι πολιτικοί είναι στο να υπάρχει. Ο Μάντελαχτό δεν είναι ναι, αλλά... ο οποιοδήποτε. Ήταν ο σύμβουλο του Ρίγκαν. Και ah. του Μπούζο Σίνιορ. Του, του πατέρα. Ο οποίο μάλιστα ονόμασε την οικονομική θεωρία του Μάντελ για την οποία πήρε και Νόμπελ Παναγία. Mm. Μου θα πούμε για τα Νόμπελ οικονομία έτσι πολύ σύντομα. Ναι. Βουντού ε, Παρακαλώ. Δηλαδή η οικονομική <laughs> των βουντού. Γιατί. Βουντού ξέρουμε ότι η Γέννα. Βουντού είναι. Μπει μα λίγο εδώ κύριε. Πώ το εμπνεύτηκε και τι... ποιο λοιπόν, είναι το σχέδιο του. Ε, το, το σχέδιο είναι πολύ απλό. Αυτά, ε, η, είναι αυτό μια είναι, μπράβο, πες, το είναι μια συνέντευξη. είναι μια συνέντευξη σαν... στο, σαν... στο Greg σαν... Palast, ο οποίο Αμερικανός... είναι ένα ανεξάρτητος, πολύ γνωστό δημοσιογράφος, mm -hmm. ο οποίο λοιπόν πήγε και τον βρήκε. Μάλιστα. Και του λέει, Για πείτε μου, κύριε, α πούμε, μάλιστα. τι ακριβώς είναι το ευρώ. Ναι. Και λέει, Κοιτάξτε να δείτε, λέει. Mm. του απαντάει στον α, δημοσιογράφο. Στον, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λέει. Εγώ έχω, λέει, μια βίλα στην Ιταλία. Mm -hmm. Και στην Ιταλία όπω και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν κανονισμού για τα πάντα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δεν μου επιτρέπανε στη βίλα μου να βάλω που θέλω εγώ τη χέστρα μου. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι τα λέει. Έτσι. Συγγνώμη, έτσι τα λέει. Έτσι ακριβώ, ναι. Λοιπόν, τα λέω στα ελληνικά, έτσι ακριβώ. Ναι, ε, να πούμε sit ότι hold. είναι στα αγγλικά το κείμενο που έχει μπροστά. Ναι, είναι αγγλικό το βιβλίο. Ναι. Σιτχόλ. Δηλαδή. Α, εντάξει, το ναι. καταλάβαμε. Ναι, ναι, έτσι έφυγε στο σαλόνι μου να έχω τη χέστρα μου. Δηλαδή, Πώ μπορεί να μου το απαγορεύσει εμένα να μου έχει ειδικέ υγειονομικέ προδιαγραφέ για του τρόπου. Όπου yeah. θέλω, να το βάζω εγώ. Αυτό ο κύριο του Νόμπελ μιλάει λίγο. Ναι, είναι το yeah. επίπεδό του. Yeah. Για yeah. να καταλάβουμε σε ποιου δίνουν Νόμπελ. Ναι. Yeah. Εντάξει. Δηλαδή Εντάξει. από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι. Yeah. ναι. Και λέει, έχουν λέει κανόνε mm -hmm. και μου λένε τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω με την τουαλέτα μου. Α, το φαντάζεσαι αυτό. Έτσι Έχω ναι. τώρα. <laughs> <Έτσι>. <laughs> δηλαδή από <laughs> εχώ... λοιπόν, <laughs> ναι. Ε, απαράδεκτη Ιταλία. Και λέει και το απαντάει ο δημοσιογράφος Συγγνώμη δεν μπορώ να το φανταστώ Διότι πρώτον δεν έχω, ήτα, ε, δεν έχω βίλα στην Ιταλία ναι, Και δεύτερον Δεν μπορώ να σκεφτώ <laughs> Δηλαδή ε, Ποιο είναι το πρόβλημα με την τουαλέτα Και όπω το σύνδεσαι το ευρώ <laughs> το Συνεχίζει αυτός Και λέει ε, Το ευρώ Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος Για να σου επιτρέπει να βάζεις την τουαλέτα Όπου γουστάρεις αδερφέ Αρχι... Τα, ε... τα λόγια του είναι αυτά. Ναι, προσπαθώ να δω το συλλογισμό. Κατάλαβα. Αυτό που εννοούμε είναι ναι, ότι η δηλαδή... κυβέρνηση ναι. έτσι ότι η κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει δουλειέ. Μάλιστα ε, ε, ε, να, δουλει... να δημιουργήσει δουλειέ μόνο με τις απολύσει, με τον να κόβει τι δαπάνε και φυσικά με το να καταργεί οποιασδήποτε κρίσιμε. Κρίσιμοι κανονισμοί και περιορισμοί στις επιχειρήσει. Α, είναι συμβολικό οπότε αυτό το ε, θέμα με, της τουαλέτας. το λέω εγώ λίγο πιο και κομμικά, λέει, είναι πολύ συμβολικό. χαρακτηριστικά στα λόγια του. Ναι. Χωρίς ναι. να επιτρέπουμε στο κράτος να έχει δικό του νόμισμα και δικό του, δική του δημοσιονομική πολιτική mm -hmm. και δική του νομισματική και πιστοτική πολιτική, ναι. τότε τι ναι. του μένει αν δεν το επιτρέπουμε να έχει δικά του γιατί αν είχε εθνικό νόμισμα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να Έχει το δικαίωμα να κόψεις νόμισμα έτσι, και να χρηματοδοτήσει Κάνεις τη δική οικονομική πολιτική έτσι, σε Αν το αφαιρέσουμε Αυτό το δικαίωμα, δικαίωμα, μάλιστα Λέει, τότε ναι. Ο μόνος δρόμος για τα έθνη ναι. Για να διατηρήσουν τις δουλειέ ναι. Είναι μέσα Από την Ανταγωνιστική Μείωση ή συρρήκνωση Των κανόνων που επιβάλλουν Στις business Δηλαδή στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές Αυτό που ζούμε τώρα Ακρι, Ακριβώς Και λέει βεβαίως ο δημοσιογράφος λέει μην, εκπλε, μην εκπλήσεστε ναι. δεν τα βγάζω το μυαλό μου έτσι ακριβώς τα είπε Και έτσι λέει στε, με το ευρώ ναι. στερήσαμε το δικαίωμα από τις κυβερνήσεις ναι. να ακολουθούν πολιτικές mm -hmm. που α, α, χωρίς να είναι αναγκασμένες να απολύσουν κόσμο, να διαλύσουν ασφαλιστικά ε, ταμεία, να μειώσουν ναι. μισθούς και συντάξεις και φυσικά να μην, ε, να μην επιτρέπουν σε επιχειρηματίες να αυξάνουν ασύντοτα τα κέρδη τους. Γι' αυτό επινοήθηκε το Ευρώ. Να απαγορεύσει τις κυβερνήσεις από να... έναν Αμερικανό οικονομολόγο, ναι, να, απαγο... το να, να αφαιρέσει από τι κυβερνήσει τη δυνατότητα να ακολουθούν πολιτικοί, mm -hmm. διαφορετική από αυτή που σήμερα. Αυτό το βιβλίο πότε έχει βγει, πότε κυκλοφόρησε. Το κυκλοφόρη, κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2012. Μάλιστα. Είναι μια ε, δημοσιογραφική έρευνα του Greg Palast. Ε, είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τίτλος του. Είναι Vultures Picnic, δηλαδή το πικνίκ των όρνεων. Μάλιστα. Λοιπόν, που αφορά ε, μια δημοσιογραφική έρευνα που αφορά το πετρέλαιο, την, ε, τα χρηματο, τις χρηματοπιστωτικέ αγορές ό,τι συμβαίνει στον κόσμο Δυστυχώ Δυστυχώς σήμερα. όμως από τι βλέπω γιατί εσύ το βλέπω ότι είναι σε αγγλική έκδοση έτσι? Ναι, αμερικάνικη, ναι, αμερικάνικη έκδοση mm -hmm. Δεν έχει μεταφραστεί στην... Από όσο ξέρω έχει, είναι και τελείως πρόσφατο Ναι, είναι πρόσφατο, θέλω να πω ότι δεν έχει μεταφραστεί Όχι αυτό πρέπει να το δούμε το θέμα πραγματικά, γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Ε, επειδή <laughs> έτσι, το και να το διαφημίζουμε και να το δίνουμε από την εκπομπή. Επειδή για μένα ήταν πολύ ελαφρύ ανάγνωσμα, με την τα ξέρω... Ναι, εντάξει, Εσύ είναι όσα το όσα αντικείμενό σου, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Στη γυναίκα που το διαβάσει, για να δω πόσο απλό της φαίνεται. Και μου λέει, έχει τυποσιαστεί με τη δυνατότητα αυτού του δημοσιογράφου να γράφει με πολύ προσωπικό τρόπο και Μάλιστα. αναλύει με πολύ προσωπικό τρόπο ναι. πολύ δύσκολα πράγματα, δηλαδή Α. με καταλαβαίνει. Χάρισμα είναι αυτό, αυτό είναι ταλέντο. Αν το έχει καταφέρει, ναι, ε, είναι σημαντικό δηλαδή, αν το λέει επίσης. Βεβαίως, εδώ, βεβαίως, εδώ ναι. μπαίνει ένα θέμα και μετάφραση. Δηλαδή ο μεταφραστή που θα αναλάβει ένα δύο πράγματα πρέπει να, να, να έχει και, και αυτό το, ναι, το χάρισμα. Να σωστά, εντάξει, πάντα όταν μεταφράζ, η μετάφραση <laughs> του βιβλίου είναι ναι. το πάνε αλλά λέω πρέπει να δούμε κάπως να το. Έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γιατί πήγε να, και ο άνθρωπο. Και πήρε συνδέξει από του πάντε. Δηλαδή από, τους από, τα, από τα πολύ μεγάλα κεφάλια Αυτό μα αφορά το... πάρα πολύ, παιδί μου. Ε, τώρα, δηλαδή πρέπει να βγει στα ελληνικά. Εννοώ επιμένω εγώ στα ελληνικά θέλα, γιατί. Θα ήθελα το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από του αντιμνημονιακού αυτοί έχουν οικονομικό επιτελείο. Οι καμένοι Έλληνε δεν έχουν. Ε, γι' αυτό και λένε ανοησίε. Θα πω πεις και άλλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν οικονομικό επιτηγείο το οποίο επισκέπτεται σήμερα τον... Ε, το, τώρα είχανε το μεσημέρι ναι, με το ναι, ναι. Στουρνάρα. Ναι. Ο, ναι. ο ε... κύριος Δραγασάκης και ο κύριος δεν θυμάμαι, ο δεύτερος τώρα δεν η σημασία μου, διαφεύγει. Είναι, είναι κάποιοι από αυτού ναι. που συναντήκαμε ναι. το Ράιχενμπαχ. Ναι. Λοιπόν, και μας είπαν κιόλα όπως έδηλωσε ο κύριος Μηλιός... Στα μέσα, όταν λέει, συναντηθήκαμε λέει γιατί έχει θεσμικό ρόλο ο Ράιγενμπαχ. Mm -hmm. Και εγώ το απαντάω βεβαίω και ο Γκάου Λάιτερ έχει θεσμικό ρόλο στην κατοχή. Αλλά δεν αναγνωρίζει την κατοχή, δεν αναγνωρίζει τον Γκάου Λάιτερ. Αν αναγνωρίζει κατο... την κατοχή, τότε αναγνωρίζει το θεσμικό ρόλο του Γκάου Λάιτερ. Έλεος, παιδιά, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν στον κύριο Τσουστορνάρ. Δεν θα έπρεπε να μα εξηγήσουν λίγο πώ γίνεται με το ευρώ mm -hmm. να μην εφαρμόσουμε να μην... την πολιτική που μα επιβάλλουν. Όταν ο εμπνευστή του λέει ότι εγώ το σχεδίασα, για αυτό ακριβώς για να λόγο. μην μπορεί να εφαρμοστεί άλλη πολιτική. Ναι. Ναι, νομίζω και βεβαίω ότι... για να εξυπηρετήσει το... εντάξει, τα γνωστά χρηματοοικονομικά συμφέροντα, αγορέ, τράπεζε, μεγαλοεπιχειρηματίε, επενδυτέ και ιστορίε. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Βουντού Economics τα είχε πει. Ο... Καταπληκτικό αυτό. Έτσι, γιατί, ναι, γιατί, για, για ποιο λόγο. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί λέει ότι μπορεί να δημιουργεί πλούτο out of the thin air, δηλαδή από τον αέρα. Ναι. Και όντω. Γιατί αυτοί έχουν ναι. σχεδιάσει την οικονομική πολιτική ώστε να παράγεται πλούτο από τι χρηματαγορέ. Όχι από την παραγωγή, από τι χρηματαγορές. Mm -hmm. Δηλαδή από τα χαρτιά. Από τα χαρτιά. Από το, ναι. από αυτό που λέμε τα το, ναι. το χαρτιά. Βουδού. Κάνει βουντού, λέει ναι, ο άλλο ναι. και βγάζει πλούτο. Και βγάζει ναι. ναι. Εντάξει, και τώρα ζούμε την απόλυτη κατάδεια και καταστροφή. Αυτό το βουντού οικονομics, α πούμε, που ζούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχουμε και... κάποιου άλλου βουντού ναι. που λένε ότι με βουντού αυτών. Θα κάνουμε άλλα. Και αυτός ο κύριο πήρε Νόμπελ. Πήρε Νόμπελ, ναι. Για να, κα... για να καταστρέφει οι οικονομίε και πήρε Νόμπελ. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Νόμπελ, ναι. ο επιχειρηματίας ο, ναι. Νόμπελ, αυτός... ο οποίος α, επινόησε το TNT έτσι, και είδε την καταστροφή που επέφερε χρησιμοποιώντα για πολεμικού σκοπούς και μετά το θάνατό του ίσως για να εξηλεωθεί ε, έδωσε... έδωσε την περιουσία του για να βγει το Νόμπελ. Mm -hmm. Λοιπόν, όποιο ξέρει, βεβαίω ο άνθρωπο αυτό έδωσε την περιουσία του για το Νόμπελ Ειρήνη. Ναι. Δεν είπε ούτε Νόμπελ Ιατρική, ούτε Νόμπελ ο, ο, ο, Οικονομία, ούτε Νόμπελ Φυτοφάγων, ναι, ούτε φυσική. Κρεατοφάγων, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Νόμπελ ναι, ναι. Ειρήνη. Έχει σα πληροφορώ. Για του ακραίου όσου δεν ξέρουν. Mm -hmm. Τα Νόμπελ Οικονομία έχουν στοιχήσει στην ανθρωπότητα πολύ περισσότερου νεκρού και εξωτωμένου λαού από ότι οι πόλεμοι τη ανθρωπότητα. Γιατί, γιατί Γιατί α, αυτοί που έχουν πάρει Νόμπελ Οικονομία ναι. οι εφαρμογές των αποτυχημένων θεωριών τους mm -hmm. έχουν στοιχήσει τόσους πολλούς à. νεκρούς mm -hmm. ή εξοδο, mm -hmm. εξοδο, ε, τέτοια εξόδωση mm -hmm. λαών και χωρών. που δεν κρίση. Συγκρίνεται. Όπως ο κύριο ναι, το Ευρώ. Δεν συγκρίνεται δημιουργήσει... με του πολέμους που ήθελαν να σταματήσουν ο Νόμπελ με τα Νόμπελ Ναι. Δεν συγκρίνεται. Ναι. Λοιπόν, Καλά, και τα κανείς... Νόμπελ Ειρήνη εδώ... Αν σκεφτούμε κάποιοι που έχουν πάρει Νόμπελ Ειρήνη, είναι για να γελάσουμε. Δεν το συζητάνε, γιατί ξέρετε δηλαδή, τι γίνεται Ακούμε του μερικά του ονόματα. Και μετά βρέθηκε ο Βασιλιά τη Σουηδία και κάτι λαμόγια γύρω του και λέει πώ θα τα πάμε τα λεφτά. Και φτιάξανε το... την ιστορία τη Ακαδημίας Νόμπελ. Και βρέθηκαν κάποιοι να παίρνουν Νόμπελ Ειρήνη που ανατριχιάζει. Α πούμε και μόνο από το σπίτι. Πάντω, όσο και ανατριχιάζει με αυτού, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνονται μπροστά στην ανατριχήλα που πρέπει να σε πιάνει, όταν ακούσα, α πούμε, ότι ο Φρίντμαν έχει πάρει Νόμπελ. Ναι. Όταν ακούσα, α πούμε, ότι ο Σάμουλσον έχει πάρει Νόμπελ. Και όλα αυτά τα λαμόγια τη οικονομική που έχουν ευτελίσει τόσο πολύ την οικονομική θεωρία, mm -hmm. που η εφαρμογή των δογμάτων, δογμάτων και των το συνταγών του έχει επιφέρει τέτοιε καταστροφέ. Το λύκνο, το πειραματόζωο του κύριου Φρίντμαν ήταν η χιλί του Πινοσέτ. Και μόνο αυτό. Mm -hmm. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει Νόμπελ σε αυτόν τον κύριο. Που υποφέρει ακόμη δηλαδή, ολόκληρη η Αττική Αμερική και η Χιλή, Πορτίστος για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, ναι. δεν συγκρίνονται, το λέω, με τα λόγου γνώσεω, όπω το, το ψάξει να δει του Νομπελίστε, με εξαίρεση ελάχιστου. Δηλαδή... Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το βιβλίο, στο οποίο πρέπει να κάνει γρήγορα να το βγάλει. Γιατί στέλνουν τα email εδώ τα, πέρα διάφοροι ακροατέ και. Το τα λέω κι εγώ σε προσωπικό επίπεδο ότι πρέπει να βγάλει το βιβλίο γρήγορα άμεσα ναι. διότι αυτό δεν πρόκειται να μεταφραστεί και κάποια άλλα οπότε πρέπει ο κόσμος Φύβε, πολύ ναι. σύντομα νομίζω έχεις δέσμευση ότι πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο Όχι θα κυκλοφορήσει, θα το δώσει το βιβλίο Ναι εντάξει θα το κυκλοφορήσει ναι, αλλά βέβαια, θέλω να πω ναι, ναι, ναι. ότι σύντομα Mm -hmm. Αν μπορούμε μέσα στη χρονιά. Όχι, θα το δω... Όχι, όχι μέσα στη χρονιά πρέπει. Yeah, Μέχρι το yeah. τέλο του χρόνου Πολύ σηδόμα, να έχουμε πολύ το βιβλίο. να υπάρχει αυτό το βιβλίο το οποίο, το οποίο ασχολείται, θα είναι αργαλείο. ασχολείται με το yeah. πώ θα γίνει το πέρασμα στο εθνικό νομισμό Ακριβώ. Και τι σημαίνει αυτό και θα λύνει πάρα πολλέ απορίε. Και εσύ ξέρει να το κάνει αυτό και εκλαϊκευμένα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι, ναι. ε, Μπορεί, εντάξει, yeah. το έχει. Αυτό είναι ταλέντο. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο καθένα να διαβάζει και να καταλαβαίνει. Έτσι, ναι. Και να μην μπαίνει ναι, Ήταν και εμένα η μεγάλη μου, λένε, η μεγάλη μου Αγωνία ε... όταν διάβασε οικονομικά μικρός Λέω ρε παιδί μου δεν είναι τόσο δύσκολα ναι. Όσο μπερδεμένα τα λένε αυτοί ε, Και ανακαλύψω έτσι. ότι δεν ξέρουν αυτοί οικονομικά που τα γράφουν έτσι ή υπάρχει άλλη σκοπιμότητα για, για να λες να ότι έχω αυτό μακριά από μένα δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω δεν το ξέρω. Θα με τα παιδιά ναι. γραμμάτων. Για να μην καταλαβαίνει που θέλω να το πάω. που θέλω και τι θέλω να κάνω. Να σου πω να σχολιάσουμε κι αυτό πριν κλείσουμε αυτά τα σενάρια, τα σημερινά στι διάφορε εφημερίδε για νέο κούρεμα του ελληνικού χρέου. Ε, για να μπούμε στον οποία. Ότι υπάρχουν δηλαδή συζητήσει και κλεισμένων των Είναι σίγουρο ότι κάποιοι θέλουν απέξουν. Αυτό το mm -hmm. χαρτί, mm -hmm. αυτό σίγουρα ότι υπάρχουν κάποιε τέτοιε δυνάμει στην αγορά που θέλουν να παίξουν για αυτό το χαρτί. Βεβαίω, αν υποστούμε, ένα νέο κούρεμα εμεί, mm -hmm. σαν, σαν κοινωνία και σαν οικονομία. τελειώσαμε, έτσι. Μα, τα, μαζεύουμε το κουταλάκι. Αν το πρώτο κούρεμα μα άλλαξε τα φότα, το δεύτερο κούρεμα. Τι θα, θα μας κουρέψουν αγαπάει. στο δεύτερο. Φώτα πήγαινα όλα στο πρώτο. Ξέρω Αναφέρα πρέπει είναι. να πάρουν αποφάσει κυβερνήσει. Κυβερνήσεις Οι χώρε που τράπεζες. έχουν ναι. δανείσει. Και κεντρικέ τράπεζε. Πρώτα ναι. και κεντρικέ τράπεζε. Δηλαδή. Αν σκεφτεί κανεί ότι από, την, από τη δευτερογενή αγορά, όπω τουλάχιστον έχει μπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει 50 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα που τα έχει αγοράσει με 35 δισεκατομμύρια. Mm -hmm. Και έχει άλλα περίπου 70-75 δισεκατομμύρια από την πρωτογενή, mm -hmm. συν ταποθετήρια των άλλων κεντρικών τραπεζών γιατί αγοράζανε κι άλλε. Ε, αυτό υπερβαίνει τα 120 δισεκατομμύρια συνολικά, ίσω να φτάνει και τα 170 δισεκατομμύρια. Κανεί δεν ξέρει επακριώ. Μάλιστα τον Λοιπόν, δε. των ελληνικων ομολόγων που έχουν κεντρικέ τράπεζε που mm -hmm. κατά κύριο λόγο είναι κρατικέ, άρα κυβερνήσει. Mm -hmm. Για να το πάρουν αυτό αυτοποφα... απόφαση, θα πρέπει να πάρουν απόφαση ότι είτε θα υποστούν μια σημαντική ζημιά σε κρίσιμη εποχή, ναι. γιατί αυτή τη στιγμή έχουν υποσχεθεί στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε άλλε χώρε να αγοράζουν ναι. ομόλογα για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους δανεισμού mm -hmm. για αυτές τις χώρες, mm -hmm. αλλά πρέπει να μετρήσουν διπλά και τρει διπλά το κόστος αυτό, ή θα μας φορτώσουν με τέτοιες ζημίες mm -hmm. που θα είναι δώρο άδωρο, διότι όπως συνέβη με το πρώτο με κούρεμα, το πρώτο κούρεμα ναι. θα μας βγει περισσότερο το χρέος μετά το κούρεμα από ναι. ό,τι ήταν πριν το κούρεμα. Από που είπαμε ότι τελικά 7 δισεκατομμύρια ήταν το το, το όφελος. Φελός. Το όφελος είναι περίπου, αυτή τη στιγμή ναι. είναι περίπου στο 90, α, 11%, 11. 90. λιγότερο από το 31-12 του ναι. ή σε ποσοστό επί του ΑΕΠ 7,8 ναι. Αλλά μέχρι τέλο του 12, το 12, να είμαστε σίγουροι απολύτως ότι θα έχουμε πιάσει σε απόλυτα νούμερα το χρέος που είχαμε 31-12 2011 δηλαδή πριν ωραία. το κουρέμα και ναι. σε ποσοστό θα είναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερο από το ποσοστό, γιατί έχουμε ύφεση, μεγαλύτερη ναι. ύφεση. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Άρα λοιπόν λύσαμε και αυτό το θέμα, δεν... Δεν νομίζω ότι είναι. μπορεί κάποιοι να το θέλουν και να περνάει στον ξένο τύπο, γιατί στον ξένο τύπο είναι αυτά τα ναι, είναι ένα, έτσι, ένα παιχνίδι, που ένα παιχνίδι, παιχνίδι. παιχνίδι από ό,τι φαίνεται, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Δούνου του δεν νομίζω ότι προκρίνουν Βεβαίως, μια τέτοια λύση. Ε, ε, αν, αν, αν υπήρχε τέτοια διάθεση από τις κυβερνήσει ή mm -hmm. από τα κλιμάκια, ή από τα κλιμάκια, οι πρώτοι που θα το ξεράνε, mm -hmm. είναι τα περίπημα hedge fund, δηλαδή, τα επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης, υψηλού mm -hmm. ρίσκου, είναι η πιο κερδοσκόπη τη αγοράς. Mm -hmm. Αυτοί τώρα το Σεπτέμβριο, Αύγουστο Σεπτέμβριο, πήγαν και αγοράσανε τα, υπο... τα απεδέλειπα ε, ομόλογα που κυκλοφορούν στην Ό, uh, διεθνή απομέλει. αγορά στη δευτερογενή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν αποσυρθεί τα ομόλογα. Δεν δε, δε, δε διακινούνται ομόλογα ελληνικά στη Γι' αυτό κιόλας, παρεπιπτόντος, mm -hmm. Να μην πιστεύετε κανέναν να μαζεύει λεφτά να αγοράσει, να αγοράσει ομόλογα ή θεατέ δευτερογενή. Ναι, γιατί υπάρχει και μια τέτοια κίνηση, υποτίθεται. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι απαταιώνε. Κάποιοι άλλοι Έλληνε, Άλλοι ε... ναι, λοιπόν, ναι, ναι. λοιπόν, ε... μαζεύαν χρήματα και είχαν ιδρύσει μέσω ιστοσελίδα ή Πήγανε και τα αγοράσανε αυτά. Mm. Ξέρετε τι τιμή τα αγοράσανε. Τα αγοράσανε 12 με 14 cents στο ευρώ. Μάλιστα. Γιατί τα αγοράσανε. Γιατί πήγαν και τα αγοράσα. Πάντα τα Όχι. Γιατί ξέρουν ότι θα τα εισπράξουν σε, σε ονομαστική αξία. Μάλιστα. Δίνω 12 σέντ. Ισπρά το ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Τρελά λεφτά. Λοιπόν, γι' αυτό πήγανε. Εάν δούμε τα hedge fund να τα ξεφορτώνονται. Να. τότε θα έχει προκριθεί το νέο κούρεμα. Μάλιστα. Προς το λοιπόν, παρόν δεν υπάρχει δε, κάτι τέτοιο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Και υπό τους ύχους θα βάλουμε λίγο έτσι doors, να κλείσουμε με έναν αιώνιο έφηβο, μια και έφυγε στη ζωή στα 27 του χρόνια. Ε, να πούμε ότι η εκπομπή ΑΕ θα σας χαιρετήσει σιγά σιγά για σήμερα, θα περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να σκεφτείτε, να πούμε ότι Δημήτρης Καζάκης το Σάββατο αύριο. αύριο στις 7 και στις νομίζω το απόγευμα ναι, ναι, ναι. μιλά στην Ερέτη έχει μια ανοιχτή εκδήλωση εκεί για πότε μου είπε ο κόσμος εκεί είναι η πρώτη φορά ναι. που έρχεται κάποιος να του ενημερώσει για το τι συμβαίνει πρωτοπόρος όπως πάντα ναι και από όλα από το σύνορο των πολιτικών αλλά δεν είναι μόνο το σύνορο των πολιτικών κομμάτων αλλά όποιος είναι, κάποιος που είναι από το κέντρο ναι, ναι. <laughs> από λοιπόν ναι είναι από το κέντρο της εξουσίας από την Αθήνα θεωρούν ναι ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, βλέπεις όμως αυτά τα ταξίδια πόσο ο κόσμος διψάει για πληροφόρηση έχεις αυτή την ανταπόκριση ε, να πούμε ότι όπως μου έχει πληροφορήσει Δευτέρα έχει απεργία η ΕΣΥΑ. Α, ναι, να μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, τη Δευτέρα η, η ΕΣΥΑ ε, έχει κηρύξει 24 ώρε απεργία. Γι' αυτό το λόγο. Η εκπομπή δεν θα εκπέμψει τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, ε, είναι γνωστό ότι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο η Εσία κάνει την ε, απεργία τη, όχι την ημέρα, δηλαδή 26 του μήνα είναι η γενική απεργία, ΓΕΣΕΑ, δηλαδή κτλ. Εμεί λοιπόν δουλεύουμε κανονικά την Τετάρτη ώστε να πληροφορηθεί ο κόσμο τα όσα γίνονται. Γι' αυτό και κάνουμε τη Δευτέρα την 24ωρη απεργία. Διότι καταλαβαίνω και πολλού από εσά που στέλνετε μηνύματα και λέτε για το συνάφη μου και διάφορα, ότι και εκεί μάλλον δεν έχετε Ακριβώς καλή πληροφόρηση γιατί βλέπετε 10 ανθρώπους που παίρνουν χοντρά λεφτά και κάνουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν είναι οι χιλιάδες δημοσιογράφοι που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα, που δεν έχουν δουλειά, που αυτή τη στιγμή η συλλογική του σύμβαση εδώ και δύο χρόνια είναι στον αέρα, που έχουν αναγκαστεί και υπογράφουν ατομικέ συμβάσεις, που δουλεύουν με μπλουκάκια, που, που, που, που, που είναι πάρα πολλά τα ζητήματα έτσι έχουν δεχτεί ένα Άκριβως. το λέω όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι δημοσιογράφοι είναι όπως όλοι οι εργαζόμενοι και πολλές φορές και με άλλα πιο ιδιαίτερα προβλήματα αλλά εμείς θα κάνουμε αντίπραξη <σίλια> ναι, τι αντίπραξη. Λέω αυτό θέλω να πω, δηλαδή, εσύ απεργεί και ω γράφος Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφο. Όχι. Οπότε θα κάνω αντίπραξη ο, ο, ως, ε, εργαζό... Θα Το κάνω στο ράδιο χωρί FM. <σίλια> <σίλια> <σίλια> στο ράδιο χωρί FM και θα κάνουμε αντίπραξη. <σίλια> όχι, μόνο, όχι μόνο αυτό, και φυσικά δίνουμε ραντεβού στι ε, 4 η <σίλια> ώρα. <Αυτό>. Τη Δευτέρα, <σίλια> έτσι κι αλλιώ. Ε, θα είμαστε εκεί στι 4 η ώρα στο Άγαλμαρκο ε, Λοκοτρόνι. να διαδηλώσουμε έτσι. ειρηνικά. Να διαδηλώσουμε ειωρέα. και να ενημερωθούμε. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Να του πούμε ότι σας καταλάβαμε παιδιά. Α, σας ακριβώς. Σας πήραμε χαμπάρι. Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ε. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Να ναι, και στο ράδιο ΦΕΜ λίγο νωρίτερα που θα κάνουμε μια συζήτηση με τους ακροατές έτσι ελεύθεροι. Ωραία. Και στο ράδιο χωρίς ΦΕΜ λοιπόν. Mm -hmm. okay. ε, καλώς από το Κυριακό. το Δημήτρη Καζάκη ή τη Γεωργία Μπάστα να είστε καλά.